Δεν πρόλαβα να στεγνώσουν τα δάκρυα από τον Κορμπατσόφ που ταχύνουν όλο αυτό το δεκαήμερο. Ξαφνικά χτες βράδυ κι άλλη απώλεια, μεγάλη απώλεια η Βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε να ζήσουμε, να θυμόμαστε ότι ήταν εκπρόσωπος του πιο παροχημένου αναχρονιστικού παρασιτικού θεσμού. και γιατί ήταν παρασυστικός, γιατί η ίδια δεν είχε δουλέψει ποτέ στα 96 χρόνια, ούτε μισό δευτερόλεπτο παρόλα αυτά έχει 370 εκατομμύρια περιουσία προσωπική, στερλίνες πάντα οπότε καταλαβαίνει ο καθένας, το καταλαβαίνουμε εδώ και σχεδόν 100 και χρόνια όλο αυτό με τη Βασιλεία παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα ο θεσμός, η συγκεκριμένη ήταν και σύμβολο απεικιοκρατίας, λαιλασία, ληστείας χωρών, πολλών χωρών καταπίεσης ανθρώπων και η Κύπρος έχει να θυμάται πάρα πολλά γιατί στη διάρκεια της βασιλείας της έγιναν και απαγχωνισμοί κάτω στο νησί έγιναν και ισβολές έγιναν και εξορίες του μακαρίου επεμβάσεις, παρεμβάσεις και πάρα πάρα πολλά βλέπω όλο τον πλανήτη να θρηνεί, τέτοιος λογικό θα θρηνήσει για τη βασίλισσα έτσι κι δεν έχει ιδιαίτερο μέλλον Αυτό ο πλανήτη, οπότε λογικό με σύστησε όλε οι σημαίε. Έβλεπα και το λευκό πύργο. Πάνω βγάλαν την ελληνική σημαία και είχαν βάλει την αγγλική με και εκεί. Και παντού, παντού, σε γνωστό γύργο του Άιφελ, όλα τα παγκόσμια μνημεία, χάσαμε τη Βασίλισσα. Και εμεί εδώ όμω είμαστε χαρούμενοι, και λυπημένοι βέβαια με όλο αυτό που συμβαίνει, διότι η Μπάμπο, η δικιά μα ακροάτρια, αυτό ο τόσο γλυκό άνθρωπο, προχτέ είχε μια συνομιλία με τον Αποστόλη. Και το συζητούσαν αυτό ακριβώς Ότι θα καταφέρει να φάει και τη βασίλισσα Το κατάφερε Αποσόλοι Μπάμπο Μπάμπο είμαι Μωρίς είχα μένει το έβγαλε το καλοκαίρι Ναι Μία-μία της περνάς τις πίστες ε? Μπράβο, λέω, πάντα τέτοια, ζωή να έχει. <συσοί> Μπάμπο, επειδή τα έχω χάσει με τα χρόνια, πόσο χρονών είσαι Στρογγυλό Άκαλε, νόμιζα πιο σημαντικά, εντάξει, εντάξει, την έχεις τη βασίλισσα Να σου και συνεργασίες. Ψηφίζεις Ανδρουλάκη, βγαίνει με Ψηφίζεις Πασόκ, σου βγαίνει Τσίπρα. Σου βγαίνει Τσίπρα, σε ένα σίγμα από τον Ανδρουλάκη και έτσι περάσαμε από τα βαριά θέματα στα ανάλαφρα. Στο Πασόκ και στον Ανδρουλάκη, να μείνουμε λίγο στο πένθος. Βάρναλη, τα έχει προβλέψει όλα, τα έχει πει. Γενικοποιητέ μα, οι μεγάλοι αυτού του τόπου, οι πραγματικά μεγάλοι αυτού του τόπου, τα έχουν πει και έγραφε Βάρναλη. Όταν πεθαίνει Βασιλιά, μη χαίρεσαι, λαουτζίκο, μη λε πω θα είναι καλύτερο ο Νίνα από τον Ντέο, πω θα είναι το Λικόπουλο, καλύτερο από το Λίκο. Τότε μονάχα να χαρεί, αν θα είναι ο τελευταίο. Δεν βλέπω ο Κάρλο να είναι ο τελευταίο. Έχουμε τον Κάρολο Βασιλιά. Το έγιναν τα επίσημα νωρίτερα, νομίζω. Και γενικώ όλο αυτό το εξαήμερο, εφτάήμερο, πώ θα είναι το πένθος θα ακούσουμε πολλά και θα δούμε. Πριν ο Σκάι είχε έναν μάγειρα Έλληνα που ήταν στο Μπάκιχαμ και έλεγε τι πρωινό έφτιαχνε στη Βασίλισσα. Ότι αυτή ήθελε κάτι άλλο. Επίση, ενημερωτικά έχει ανοίξει το βιβλίο πένθου στην Πρεσβεία, εδώ στην Αθήνα. Μπορείτε να πάτε να δηλώσετε, να γράψετε εκεί την. τη λύπη σας να την εκφράσετε εγγράφως. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Όσο εμείς εδώ ακούμε τον Ανδρουλάκη, να λέει είτε ψηφίζεις βγαίνει, είτε δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Τσίπρα, Σ, χωρίς σίγμα. Ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω είναι ο καλύτερος όλων, γιατί εν και της ΔΕΘ μας λέει. Παράγουμε λύσεις. Λύσεις που απαιτεί η κοινωνία. ώστε να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες και στα συνεχώς διεγγούμενα προβλήματα. Άλλωστε οι πολίτες ζητούν από μας να απομακρυνθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία της χώρας. Και εμείς ανταποκρινόμαστε στο βαθμό που η συγκυρία το επιτρέπει. Μουσική Κολοκοτρενης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, And Bullumbeena. Bumbulina ήθελε να πει ο βασιλιά μα. Αλλά είπε Bullumbeena που είχε έρθει πέρσι που γιορτώ, γιορτάζαμε τα 100 χρόνια, 25 Μαρτίου. Και αναφέρθηκε στου Ήρωε. Και αντί να την πει Bumbulina, την είπε μπουλουμπίνα, Και μα χάρησε αυτό το πολύ ωραίο έτσι Το οποίο εμεί πιο πέρα. opos κάνουμε sinithos alongside the greek heroes of the revolution kolokotronis karras kakis miaoulis kanaris and kolokbina and kolokbina transpagetsi naraseios Εγώ θα καταθέσω ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό. Και μια κολομπίνα. Μαζί με το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα που θα καταθέσει ο Νίκο Ανδρουλάκης στο γενικό. Και μια κολομπίνα, κολλάει παντού και μια μπουλουμπίνα, ό,τι θέλετε. Ε, θα το κολλήσουμε σε διάφορα εδώ που θα ακούσουμε σήμερα. Διότι έχετε όλη περιέργεια να ακούσετε ποιο είναι το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, ή φαντάζεστε λίγο, του Ανδρουλάκη και από τι θα διέπεται. Θέλω να σου πω για Εγώ θα καταθέσω ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό. Oh, oh, oh. Και βάζω αυτό το πρόγραμμα στον τον ελληνικό λαό ισχυρή εντολή. Αν μας τη δώσει, να είναι σίγουρος ο Λάος, ότι από την πρώτη Κυριακή θα έχουμε σταθερότητα ισχυρή κυβέρνηση και κυβέρνηση με πρόγραμμα συνέπεια, ευθύνη και ήθος. Συνέπεια, ευθύνη και ήθος. Και όχι πρωθυπουργού που του ενδιαφέρει μόνο να κάθονται στην καρέκλα. Ήδη ή πώ θα βγουν τα παιδιά του πρωθυπουργοί. Συνέπεια, ευθύνη και ήθο. Λέει ο πρόεδρο ενό κόμματο που χρωστάει 200 εκατομμύρια. Πόσο 250. Ναι δεν ευθύνεται αυτός. Οι προηγούμενοι τα έκαναν αλλά υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Άρα το χρεώνεται και αυτός. Ω συνέχεια των προέδρων και του κόμματος, η Λεξίθος και το Πασόκ δίπλα... Ακόμη και αν αλλάζουν, έρχονται καινούριοι, έχουν φύγει παλιοί που ήταν μες στα σκάδαλα βουτυγμένοι, νομίζω είναι από τι ωραίε αντιφάσει τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η ιδέα ξεκινάει αύριο με ομιλία του Πρωθυπουργού και ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, μα προειδέασε. Ο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού μα με γραφικότητε και με ασύστολα ψέματα. And Έχουμε βέβαια ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας Η κυβέρνηση συναισθάνεται πλήρως της αγωνίας της κοινωνίας Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανα... ανακυκλώμενα φίλια. Η κυβέρνηση συναισθάνεται πλήρως της αγωνίας της κοινωνίας Πάμε στη θάλασσα. Πάμε στη θάλασσα. Ίζα, καφή Κάτε τα ο Ικονόμουν, κυβέρνηση συναισθάνεται τι αγωνίε τη κοινωνία. Έμα ήρθε ο συνειρμό. Ο καλύτερο, ο Λέλο. Ο Λέλο, ο Λέλο, ο οποίο πάντα είναι με στι θάλασσε και φωνάζει και τη φίλη του τη Λίζα και ένα πρωθυπουργό μέσα εκεί. Που όλοι αυτοί μαζί περνάνε πάρα πολύ καλά, συναισθανόμενοι πάντα τι αγωνίε τη ελληνική κοινωνία. Θέλουμε και εμεί να πάρουμε κάπου να ευχηθούμε. Όχι, δεν είναι ευχή, να συλληπιθούμε, να συλληπιθούμε. Καλά, μπορεί και ευχή. Η Ιρλανδία, αν δείτε τα βίντεο που έρχονται από την Ιρλανδία, πανηγυρίζουν στους δρόμους, χορεύουν για το θάνατο της Βασιλίσης. Εμείς θα πάρουμε να συλληπιθούμε, αν τα καταφέρουμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Πίνατ πατήστε 1. Για άρχη συνταξία τηλεοπτικών μέσων πατήστε 2.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 Γενικώ το πέντε παίζει, δεν βγάλαμε άκρη, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Δεδαλώδε εκεί το τηλεφωνικό κέντρο. Υπηρεσίε πάρα πολλέ. Λογικό θα κάνουμε μια απόπειρα σε λίγο. Γιατί θα ακούσουμε τον Άδων Γεωργιάδη, μιλώντα πάντα για τι παρακολουθήσει, υποκλοπές, επισυνδέσει. Να λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν τον παρακολουθούν οι υπηρεσίε. Εσεί κύριε Γεωργιάδη, αν σα παρακολουθήσουν, εθνική, δεν θέλετε να μάθετε. Είναι υπηρεσία πληροφοριών. Έχει πληροφορίε ότι για του χιλιόμενου πρέπει να παρακολουθήσουν. Και η αρμόδια ελληνική δικαιοσύνη δώσει την άδεια, καλώ να παρακολουθήσουν. Και ούτε το θεωρείτε και παράδεκτο αυτό που είπε. Ούτε καθόλου. καθόλου. Επίση να σα πω ότι προσωπικά δεν με νοιάζουν να ακολουθήσουν τον κινητό μου τηλέφωνο καθόλου. Νομίζω όλου. Δεν νοιάζουμε. Δεν χρειάζεται να έχει προσωπική ζωή, δεν χρειάζεται να έχει το δικό σου κόσμο προστατευμένο. Από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη ή την υπόλοιπη χώρα. Εδώ ο Άδωνη ένα παράδειγμα. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Θα ήταν, α πούμε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα έκανε τι επισυνδέσει όπω κάνουν όλε τι κυβερνήσει και δεν θα τον ενδιαφέρει. Δεν θα έχει καμία αντίρρηση, εφόσον η ΕΕΠ έκανε ότι πρέπει να παρακολουθηθεί, δεν θα έχει καμία απολύτω αντίρρηση να παρακολουθηθεί ο Άδωνη Γεωργιάδη. Και τα έλεγε αυτά και έλεγε γιατί ενοχλεί το Ανδρουλάκη. Απλά επειδή μιλάνε, όλοι το κόψαμε. Ε, αυτή είναι η τοποθέτηση επίσημη. Μια άλλη επίσημη τοποθέτηση Αρχικού Κόμματο είναι αυτή. Τι είπα εγώ. Εμένα με παρακολουθούσαν και το είπα και στη βουλή, μέσα στο Πρωθυπουργό, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ακούστε λίγο και είπα πώ έγινε η παρακολούθηση. Πώ έγινε, όταν εξέτασα το μηχάνημα. Κάτι ξέρω, κάνω το λέω. Όταν λοιπόν ο, εγώ λέω ότι εγώ με παρακολουθούμε για συγκεκριμένου λόγου, σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει. Και το είπα και το κατέθεσα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα βγει τίποτα. Εσείς δεν τα γνωρίζετε. ότι σα παρακολουθούσαν, δηλαδή, κύριε Βασιλείου. Όχι, δηλαδή. εγώ το κατήγγυλα στη βουλή. Ότι έγινε επιχείρηση, διείσδυση το κινητό μου τηλέφωνο, τη Ρόγου, δρόμια, τα πάντηση, για το τι συνέβη. Όχι. Το καταγγέλει εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος, προχτές έγινε η καταγγελία ότι τον παρακολουθούσανε, ναι ισχύει αυτό το τεκμήριο τώρα. είμαι ο Βελόπουλο Κυριάκος και δεν είμαι άλλος Ρε ρε είσαι τρελός ρε Γιατί παίρνει τηλέφωνο μία ώρα από τη νύχτα μου είχε στείλει SMS bisexual, sexual, trans, SMS Tohoku Και ποιο είναι το πρόβλημα ρε φίλος Είμαι αδερφή καλή, πετυχημένη Αα και... γουστάεις κατάσταση και για για για για για και Του Καλό απλά Γιατί μα Το ξέρω. Αυτό Καμία θα να καμιθούν, γιατί δεν άλλο. Έ, Εδώ το, το, επίσημο, το επίσημο τεκμήριο τη παρακολουθήσε του Κυριάκου Βελόπουλου. Α κάνουμε άλλη μια απόπειρα ε, με κανόνητική γραμμή να πάρουμε στο μέγαρο μαξίμου να σλυπηθούμε. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Για τον Πίνατ πατήστε 1. Για Φιούελ Πάρθ πατήστε 2. Για Πάουερ Πάρθ πατήστε 3. Για Γιάννενα Πάρθ πατήστε 4. Για στην Καλαμάτα σαν με το καλό Πάρθ πατήστε 5. Για αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας πατήστε 6. Για στο Διάολονα Πάρθ πατήστε 7. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιπτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Α, η Ντόρα είχε πάρει εδώ, η Ντόρα είχε πάρει, πάτησε το 7 και βγήκε το κίντερα έκπληξη λοιπόν και είχαν αυτό τον πολύ ωραίο διάλογο. Ακούγαμε το Βελόπουλο πριν που τον παρακολουθούνε. Ε, λογικό διότι γίνονται πράγματα σε αυτό τον τόπο όπως έλεγε και η Κιβάνα Μπάρμπα και στην πολιτική ζωή ενώψη, μάλιστα και εκλογών. Και αν θέλετε πραγματικά να μην υπάρχει κυβέρνηση όπως λένε κάποιοι, υπάρχει λύση. Συγκυβέρνηση νέας δημοκρατίας ελληνικής λύσης. Αυτή είναι η άποψή μας. Συγκυβέρνηση νέας δημοκρατίας σε ελληνικές And Colabina. Θέλει μια κολομπίνα εκεί, γιατί είναι κανονικά αποκριάτικο όλο αυτό. Οπότε μια κολομπίνα χρειάζεται και μπουλουμπίνα επίση. Όλοι έχουν τοποθετηθεί για το θάνατο τη Βασίλισσα στα social media. Γίνεται χαμό, από αστεία, από δραματικά, από πένθο, από χαρά. Το καλύτερο νομίζω που έσπασε όλα τα κοντέρ μήνυμα είναι του Γρηγόρη Πετράκου. Ο τραγουδιστή από το Fame Story. Μαζί με τον Τράγκα μετά θα φτιάχνανε, είχαν φτιάξει, είχαν φτιάξει το κόμμα. Τι ήταν αντιπρόεδρο ο Πετράκο. Εκεί στην πανδημία. Ο Τράγκα δεν είναι ανάμεσά μα. Θα πάει να συναντηθεί με τη Βασίλισσα, είμαι σίγουρο. Και τον Μπαντέλο. Ο Γρηγόρη Πετράκο λοιπόν έγραψε ένα το εξή: Έχει γράψει στο Twitter. Όλοι ασχολούνται με το θάνατο τη Βασίλισσα και κανένα δεν αναρωτήθηκε τώρα που αυτή πέθανε, σε ποιο σώμα θα μπει να κατοικήσει η σκοτεινή οντότητα που ήταν μέσα τη Τρει Θα ήταν ένα θέμα εδώ ο Γρηγόρης Πετράκο, πάρα πολύ σοβαρό, ένα θέμα που πρέπει να μα προβληματίσει όλου. Έχουμε τα δικά μα, τι ακρίβειε, το θάνατο, του θανάτου, το πένθο, το πετρέλαιο, τον πόλεμο. Όμω εδώ θέτει ένα πολύ ωραίο θέμα. Σε ποιο σώμα θα μπει να κατοικήσει η σκοτεινή οντότητα που ήταν μέσα τη. Ίσως να ξέρει κάτι και να μην απαντάει. Και αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Θα είχε αξία η απάντησή τη. Περιμένουμε με επόμενο tweet. <laughs> το μου μου άρεσε που έκανε. <laughs> το επόμενο ο Κύρκο είναι απέναντι. Και επηρεάζεται από όλα αυτά που. Ακούμε όλοι. Ο κύριος οικονόμου από το Press Room μας οδηγεί έτσι στο κλείσιμο όλο αυτού του πρώτου κύκλου των ηχητικών γιατί περιγράφει πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός θα δείξει στη ΔΕΘ τον ασφαλή δρόμο μέσω του οποίου η Ελλάδα αλλά και οι Έλληνες θα πορευτούμε μέσα από τις συμπληγάδες των κρίσεων. Γιατί ξέρουμε Και πού πρέπει να πάμε και πώ θα τα καταφέρουμε, Τι λέει, Μαλακίε, Χάλια. Ελίζα Ντέθ, όπως την λέει και η Ζουμπουλία και είναι πολύ καλό όλο αυτό και εδώ ακούσαμε πως ακριβώς είναι η Ελίζα Ντέθ πια Ελληνοφρένια, 2, 11, 10, 80, 80 όπως όλοι οι δημοσιογράφοι του BBC έχει τηθεί και ο στα μαύρα περιμένει τα συλληπιτήριά σα, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχετε να πείτε, ένα μήνυμα ή σε αυτά που λέω ο Πετράκος ή αντίστοιχα ερωτήματα με θέση πάντα όπως του Πετράκου σας περιμένει Τεθλιμένος φοράει και μαργαριτάρια στο λαιμό Γιατί το πένθος τα μαύρα ταιριάζουν με μαργαριτάρια Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, τον ακούτε γενικώς Μου γκρίσει, όποτε δίνεται η ευκαιρία και αφορμή RadioPapakiparapolitica.gr Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ Που και εσείς εδώ συγγράφετε, είστε μέσα στο πένθος Μετά και τον Κορμπατσόφ, όλα μαζί μα ήρθαν, πως αναντέξουμε Ελληνοφεια.gr, το επίση μου site, το ομίλω όπω λέμε Ελληνοφρέμια και στο, εκεί μας ακούτε τώρα και στο YouTube. Που μας βρίσκεται, μα ακούτε έχει και σχόλια από κάτω να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού και σε λίγο εδώ. Για σου αποστολίνιο. Για. Τι κάνει. Αποστολέλο θέλω. Όπω το Μαρτσέλο τώρα. Το τον έχει ξεπεραστεί. <στολί> με πιάσε, δε. Με Πήρα τηλέφωνο να σου πω για αυτήν εκεί πέρα που βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Ότι την έχουν για νεκρή και δεν πήρε την τάξη. Η κοπέλα με κοίταξε λίγο. Μπήκε στο σύστημα και με βρε... Είδε λίγο έτσι παράξενα. Με κοιτάζει μέσα στο σύστημα και λέει: Εσεί θεωρείστε νεκροί. Αυτή δεν είναι προφανώς, γιατί. Θα δε μαρδιόμαστε. Επεσνή. Κάνε <Καλούς> διακοπέ. Ναι, ε, είναι καλοκαίρι ακόμα έχει καλοκαίρι, γι' αυτό. Λίγες διακοπές χρειαζόταν. Έλα. Welcome back. Πώς? Welcome back. Τι ελληνικά. Τι είναι αυτά. Μα αλλιώσαν τελείω αυτή. Άριεστε διάλειο με τι βάρκε και μα αλλοιώσαν τον πολιτισμό. Ευτυχώ κάποιοι άλλοι με αεροπλάνα και και σωθεί αυτό <Καλούς> apa tak kira kulit jeli lagi. Pucapas. Pas pas pas. Oparas ke pas pas pas. Nampar macam Εσύ από στόλοι οι Ευρωπαίοι γέτε σίγουρα είναι σπουδαμένοι στο πεζοδρόμιο έχουν περπατήσει ποτέ. Ε? Οι Ευρωπαίοι γέτε δεν έχουν ακούσει ανεκδίδονται κάποιοι που ενδεχομένω ε... να εκδίδονται. Δεν ξέρω τι πιο πεζοδρόμιο. Όχι, αν έχουν περπατήσει, ρε παιδί, να δουν τι γίνεται στην κοινωνία γίνεται κάποτε τότε επισήζα το Capital Control. Έτσι, αρχίζει διάμεση εμά το 50%. Δεν είχαμε λεφτά τη τράπεζα, δεν πάω να κάνουν και τώρα Capital Control, Έτσι κι αλλιώ δεν έχουμε λεφτά στην τράπεζα. Πέτα και δεν βγάζουμε 60 ευρώ κάθε μέρα. Τέλο πάνε. Ναι, αφού δεν βγάζουμε 60 κάθε μέρα.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 και μην την είναι ποτιμάς. Α, <Το>, το, το μαύρο <Το> πετράδι.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 Από τον πόνο. Ναι, και το δεύτερο λόγο είναι ότι πραγματικά. Πούτσα έρχεται μεγάλη, τεράστια. Και για αυτούς που ψήφισαν Τσίπρα για να έχουν τα καλύτερα με τι του. Και αυτοί που ψήφισαν η Δημοκρατία για να αναιρέσουν τον Τσίπρα που είπε ψέματα και καλά γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και έρχεται μια και τη κι εσείς με αυτά που λέτε έτσι. Έτσι ώστε να την πάρουν πιο γλυκά. Χωρί Θεού δικα... δώρο, Θεοδόρα, δώρα, νάτο! Τυχαίο, δεν νομίζω! Νάτο! Το λένε τα σημάδια! Είμαι κάτω, είμαι κάτω... Πούτσα, πίτσα, νάτο! Την πίτσα, πίτσα! Νάτο! Άκου, είμαι κάτω... Δεν ακούω, έτσι. βαρέθηκα! Έλα, γεια! Νάτο. Εμεί λύσει. που απαιτεί η κοινωνία. Άλλωστε, οι πολίτε ζητούν από εμά να απομακρυνθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πρωθυπουργία της χώρας Χριστό, παιδιά! Και εμείς ανταποκρινόμαστε στο βαθμό που η συγκυρία το επιτρέπει. Ε, κάτι θα κάνει η συγκυρία. Θα δούμε, θα το δούμε. Γιατί η συγκυρία είναι λίγο παράξενα φρούτα. Έχετε τον πόνο σα και παίρνετε στον Αποστόλη μέσα και του λέτε τον πόνο σα για το πένθο που βιώνουμε όλη η ανθρωπότητα και εμεί εδώ στην Ελλάδα. Άλλωστε, έχουμε και ειδικέ σχέσει με την Βρετανία, ειδικά στο δεύτερο παγκόσμιο και πριν, μέχρι να δώσουν τις σκητάλη στου Αμερικανού για να έχουμε άλλου προστάτε. Ήταν οι Βρετανοί, οι δικοί μα προστάτε, Τσόρτσιλ και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε το πένθος γι' αυτό, αλλά έχουμε και τη χαρά που θα ανακοινώσει μέτρα, πακέτα, καινούργια επιδόματα, καινούργια πα. Στην έκθεση ο Πρωθυπουργό. Οπότε μην σκέφτεστε μόνο τα αρνητικά, να σκεφτείτε και τα θετικά. Ο Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού μα για την ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία βάσει του εθνικού μα σχεδίου. Η ανάπτυξη αυτή, μαζί φυσικά με τα στρατηγικά πλεονεκτήματα τη χώρα μα, θα μα επιτρέψουν να υποστούμε τι λιγότερε δυνατέ επιπτώσει σε σχέση με τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Παράγοντα πλούτο, παράγουμε λύσει. Μπράβο! παράγοντας πλούτο, παράγουμε λύσει. Αυτό είναι αμοντάριστο. Τα προηγούμενα ήταν αμοντάριστα. Αυτό το αφήσαμε τη σχέδιο είναι δικό του. Ο ίδιο το σκέφτηκε ή κάποια επιτελής το έγραψε και βγήκε τόπε είπε στο press room ότι πάνε όλα πολύ καλά τα πράγματα. Το σχέδιο από εδώ και πέρα και παράγοντα πλούτο, παράγουμε λύσει. Θεωρεί δεδομένο ότι παράγει το πλούτο. Άρα και ένα δεύτερο δεδομένο ότι παράγονται και λύσει. Για τι λύσει, άντε, α το συζητήσουμε. Για το πλούτο. νιώθετε ότι είστε πλούσιοι από το μπλούτο που έχει παραχθεί ε, από τις ενέργειες της κυβέρνησης γι' αυτό σας είπα αν είστε χαρούμενοι πάρετε μέσα στον άλλον να του το πείτε εμείς να ακούσουμε τι του είπε ο λαός Έτσι είπαμε ρε, τηλέφωνο. Είμαι τέτοιο. Από Στρολάκο, καλώ εσύ, μάλλον. Λοιπόν, θέλω να δω ποιο από του δύο σα είσαι ή ο Θεήμιου ή δασκάλα ή δάσκαλο. Δεν είναι ούτε ακτριμίτη, γιατί τα κάνετε από σχολεία, μα καλά. ανοίγετε μα με τα Δεν γίνεται αυτό. Ένας από τους δύο σας έχει την κόσμο δασκάλα. να το πιστεύω. Πού είναι το κακό. Τι θέρω, μαλάκα, θέλω να με ε, κανέχαση, γιατί είναι το μυαλό σου, γιατί να μην δεν Κατακριτές, η πράξη, είναι κατακριτές οι πράξεις όχι τα αστεία. Είσαι τη πολιτική ορθότητα, μου Όχι, μαλάκα μου. Άρα οι πράξη είναι κατακριτές όχι τα εδώ... αστεία. Ποιο δηλαδή από αυτό το αστείο τώρα. Επειδή εδώ, όμως... Λέγε μαλάκα, δάσκαλε. Δεν Πού διδάσκει, δάσκαλε, πού δίδασκε. το ακόμα. Έφυγα βέβαια του του χρόνου τώρα. πάλι. Να Η Άλλα νησιά τη Ελλάδα. Έχουμε πιντσου δεν βάλουμε για μα. θα κάνει όχι. Όχι, θα να το έτσι κιόλα. Γιατί το το δεν μαλάκα.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 Μα με 12 το βράδυ, αθλητικά Είναι τρομερό δηλαδή Είχαμε μία εκπομπή που παρακολουθούσε πάρα πολύ κόσμος Πάρα πολύς κόσμος Και από το εξωτερικό Ωραία μωρί τι μου τα λες σε μένα αυτά να τα τι Θέλω να κάνετε κάτι να βγει ξανά η εκπομπή Γιατί μπορεί εμείς το πρόγραμμα μα Τι να κάνουμε Ε μα εμέ τι μου τα λες ε, Σε κάποιον πρέπει να τα πω Καλά κάνεις, τα κλείνουν Τα μούτρα Τα τά τάπα Του τα πα, του τα του τα πα του Μπράβο κοριτσάρα μου, να είσαι καλά Άντε, φίλια, γεια Αποστόλη μου Έλα Χθες πήρα τηλέφωνο και σε μίλησα λίγο άσχημα Δεν μ' αρέσει και το σκέφτομαι ακόμα Δηλαδή με είσαι στεναχωρήση πάρα πολύ Δεν θέλω να στεναχωριέσω Δεν να το στεναχωρήθηκα, δεν θες να το έγινε Σε ζητώ συγγνώμη, πάρε με από πίσω, σε ζητώ συγγνώμη Τι, τι, τι, γιατί, για ποιο λόγο Ήμουνα στις γόνιμες μέρες χθες Και σήμερα έπεσα σε βαθιά κατάθλιψη Με ήρθε ρεσί ο λογαριασμός Στη ΔΕΗ από την καλή μας στην κυβέρνηση Πόσο 1750 Α η τσάμπα είναι σιγά Παρακαλώ βοήθησέ με Θέλω να βρω επαναφορτιζόμενα προφυλακτικά για να πάνω τους γαμίους Νήσου. Πού μπορώ να τα προμηθευτώ ρεπατίζει. Έχει και συχνά πάθε μα. Τράβη και κάνει τη δουλειά σου. Και η δουλειά μου να κάνω όρεση η πλάκα με κάνει, ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Χωρί, πήγαινε χωρί! Χωρί δεν θέλω, φοβάμαι μην κολήσω καπιταλιστηρίτηδα. Αυτό είναι το λιγότερο που αντικούσει από αυτού, αλλά ναι. Τι άλλο να κολυσώ, πεζ μου, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Μεχρή και εμπολα, ξέρω εγώ. Εσένα πόσο λογαριασμό σου ήρθε. Δεν μου έφερθεί ακόμα περιμένω. Πανέλθεσε σαλλονή. Φανέβαια. Ωραία, θέλει να βρεθούμε. Εσένα σα αρέσει ο έρωτα, αγαπά τον έρωτα. Πάρα πολύ. Ξαφνικό έρωτα, μ' αρέσει. Love, love. Πάρα πολύ. Είσαι έρωτα. Έτσι ξαφνικά όπω μπήκε στη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Αχ, αυτό ο ρέμος, θα μα κάνει. Όπω μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μισοκάστρο. Όπω μπήκε στη ζωή μου, ξέρει, η ζωή είναι μια φίλη του. Ε, δική μου φίλη, πότε θα μου γίνει. δούμε. <ΣΣΣ> το απέκλεισε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και μετά στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα, εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας Φτεύω. Φτεύω. Φτεύω. We know Έλα, πως ρε! Έλα! Έθελα δύο αφιερώσεις ρε την Παρασκευή. Η μία κομική, η άλλη σοβαρή. Τώρα που έλεγε αυτά με τα πας, πας, πας. Πάς, πας, πας. Οπαρά και πας, πας, πας. Αυτό ε, θα βάλουμε τα πας και θα βάλει από τον ύμνο του Πας Γιάννενα που λέει πας, πας, πας. Και σίγουρα θα πας. Δηλαδή θα βάζει power, pas, full, pas, Και όλα τα νοικοκυρία Η εφαρμογή Power Pask. Pass, pass κανινά, αγιαξή, ένα εργαλείο στήριξης των δύο περιοχών που επλήξαν από φυσικές και καταστροφές το Νόρθεύβια και σάμος Πάς. τα κλαρίνα, και βιολιά, και όλοι Τα νέα μέτρα αυξάνουν την επιδότηση του Fuel Pass. πα δεν σας Λοιπόν, θέλω μια σιέρωση για την Παρασκευή Φωτιά και να καούν τα Τελίτες θα βάλουμε τα βατερά, την Πεντέλι πουκά, και την Εύβια Όλα αυτές οι φωτιές που έχει, μας έχει κάψει στο Φωτιά για να καούν τα βατερά Λέσβου Φωτιά για να καούν Η Λίμνη Ευβίας Φωτιά, καούν... Φωτιά για να καούν Πεντέλι, Ανθούσα, Παλίνη και Ντράφη Τελειώσατε εγώ Εγώ to checa All right Χαίρετε. Χαίρετε. Μια παραγγελία για την Παρασκευή Αποστόλη. Για πες. Ε, στις 5 Σεπτέμβριο 1946 γεννήθηκε ο μεγαλύτερος ε, Φρόντμαν, ο Φρέντι Μερκκούρι. Αν θέλεις βάλει κάτι από Κουίν. Αν ε... θέλεις βάλεις το χάμερ του φόλ Εννοείται θα βάλω κάτι από Κουίν. Ευχαριστώ φεταράκη μου φιλιά. Έναν παραδοσιακά θεσταλονικιό άνθρωπο Τον Χάρη του Φταίω εγώ Για το Μίτσο Τάκη φταίω εγώ Καλημέρα καλημέρα Που τον έκανα δεινός αμφρό Ξίδι, κτυπάμε Για τον Παπαδρεού φταίω εγώ Γεια σας Που τον έκανα δεινός αμφρό Αξιόπουστα Βάλτους ένα κλουβί Δώσ' τους το αγγούρι Έτσι κι αλλιώς κι αξίρφω είναι αυτή Κουλόου Πώς είναι ο κουλόου σε κλώβο, κρουβί, δώσ' το να <Ρίκιο> Να σου πω ρε σου ζητήσει μια που <σοκίσω> <εσύ, σοκίσω> το κάνει υπομονή. Με το που είχατε κάνει μια εισαγωγή στην εκπομπή θα το βάλει. Κάποια, θα το βάλω. Τρα... Το, το σημάθαι, δεν το έχεις ξεχάσει. <σοκίσω> όχι, όχι σου στο μυαλό μου την ώρα. Έτσι μπράβο, αυτό θέλω Ένα ένα γεια. «Ε και, απαντώ εγώ. «Βράδυ μαλακία» «Για συντροφιά μια ασυνέφτεια» «Υπομονή» «Υπομονή» «Υπομονή», υπομονή. υπομονή. «Λίγη υπομονή» «Θα είναι πιο γαλανός» «Κάντε» «Λίγη υπομονή» μια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 Και, και στο τέλο, τελειώνοντα, αυτό που λέει: Κι άμα γυρίσω, θα τους γαμίσω. Αυτό πρέπει να κάνει ο λαό. Και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νικό Ανδρουλάκη. Έχω μου Ο Πρωθυπουργό και η πολιτική ηγεσία δεν ενημερώνεται ποτέ για το ποιο παρακολουθείτε. τον μου Την άλλη πλευρά η ΕΕΠ επιτελεί έναν πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο έργο, ρόλο. Καλά μαλακάς είσαι! Όταν γυρίζω θα τους χαμίσω. Ξέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα. Πιο-πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Και αν αρχίσω, δώσ' τους κι αυτό είναι τα αρχή. Θα βάλει και το Λοβέρδο που έλεγε με απογοήτευση όταν βγήκανε τα αποτελέσματα. Γιατί τον Μπρέταντορ παρακολουθούσε τον Αδρουλάκη και την ομάδα που ήταν κοντά του με τα τηλέφωνά του. Και μίλαγε το Λοβέρδο την πολιτική που θα ακολουθήσει. Και βάλε και το Λοβέρδο. Είχατε δεδομένο θα περάσει στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. τι πάθαμε! Το, <σχελίου> <σχελίου> το είχατε. Το πίστευα, ναι, και νομίζω το αποτέλεσμα στην αντική τη δικαίωσε αυτή την πρόβλεψη. Αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί Τι κακό είναι αυτό μας δείκε Τι και ο πνοός μας χτύπησε Τον άλογα τον Αυτός που είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Που λέγανε να απολύσουν τα σπίτια τους Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε Πάτα να μη στα χρωστάω Αρχηγέ Τσοχαντζόπουλος εδώ Με σ' ένα καζάνι φράζουν όλοι είναι για πέταμα Στο σφέρχο μας κάθισανε διαβόλοι και τριβόλι. Η σούπα θέλει ξανά ζεσταμα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 Οι Έλληνε πολίτε μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη. Και κόσμου φύματα. Και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Μα προβλήματα Μια κοινή μοίρα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τώρα Τώρα Τώρα μη φας όλα σιρετό Πα Παπαρι, παπαρι, παπαρι Όλο κοίχια παπαρινάνη να ένα κρουβί Δώσ' μια μπανάνα Αλλιώς, για να κρουβί, δώστους μια μπανάνα. Αλλιώς, για Για Παρασκευή θα ήθελα να οργανώσουμε έτσι μια επιχείρηση με κωδικό όνομα Οπα, για πες Πάπα σιέρα, Όσκαρ Κύλο Πασόκ? Ναι Αυτό σημαίνει ναι. Τι να οργανώσουμε είπαμε Να, να μου βάλεις τη φάρσα ρε, παιδί μου Τη φάρσα θε, εντάξει Πάπα Αυτό, αυτό, αυτό ναι, ναι. Παρακαλώ. Τηλεφωνώ από τη χέρια κουλής Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλής Σοφία. Τι έχουμε. Ακόμη τίποτα, κύριε. Ναι, πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο. Έχω διάρκεια καυσίμων πέντε ώρε. Θα ζητήσουμε επίση να ανάψετε ένα περισόγειο για να δούμε από πού φυσάει να ξέρω πώ θα προσγειωθεί. <Ρε> πρέπει να γίνει άμεσα. Έχω εντολή ε, από διά, Μαξίμου. Κύριε, τι να κάνουμε, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε κιόλα. Έχω τον πιλότο, έχει πέντε ώρε καύσιμα. Πρέπει να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 Αλλά εντάξει, σηκώστε το! Το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει yeah, και τώρα yeah, πρέπει να παραλάβουμε καθώς... το τεμάχιο! Άμα τελειώσει το κάψιμα, α πέσει! Εάν πέσει πάνω στη βουλή, θα πέσει! Αντιλαμβάνεστε εκεί τι yeah, θα γίνει! Έτσι, yeah, κύριε, και τόσο καιρό που του είχαμε έτσι, τι δεν καταλάβαμε! Ωραία υπευθυνότητα, ωραίο τρόπο! Yeah, ε, μα πια, θα σας λέω, δεν να έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση! Ναι, αν πέσει τη βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα! Yeah, ε, δεν πειράζει, κύριε! Θα χαθούμε 300 βλαμένοι! Το δικαίωμα είναι δικό μα και όσα για μα να έχουν πλάνα! Σαν γίνει φωτιά, οι οργ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 Αυτό λένε τραγούδια την Παρασκευή, δε. Το Σινιάλο. Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση ναι. πέρα από αυτά που θα λέω τα λέω και απλά καλά τραγούδια. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμο θα κάνει διακοπέ και να το ευχαριστηθεί. Όπω και εσεί, όπω και εμεί και που δουλεύουμε. Ναι. Και θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Μια, μια αφιέρωση ήθελα το Σινιάλο να μου βάλει, αν μπορεί. Γιατί τα χωριά μα έχουν μεγάλη φλόγα. Και πιστεύω και αυτό να φανεί στι επόμενε εκλογέ. Εύχη και κατάρα, η φλόγα που και χωριά μα. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται με στην καρδιά μα. Αυτοί που βγάλανε κυβέρνηση απ' το μάτι και την ευηάντη σβίσαν απ' το χαρτί Είπανε ψέματα στον κόσμο στην την καλπή Κι άλλο Ναβάρος βάλαν πάνω στο λαό την πλάτη Δώσαν τη μόνη σε ανεύθυνα λαφάτη Διχώρα χώρα σ' άκρη, η πράσινη ανάπτυξη. Η πιο μεγάλη απάτη πήρανε αστυνομικού, πήρανε περιπολικά. Δοκάνε χρήμα στα κανά για να γυράκουν. Μου μιλάνε, εποχή. δεν πήραν πλώς, Με Σπεστήκα μηχανισμό. Λένε, Λειτουργή. Σωστά, χάξανε πάρκα. Όλοι δάση. Και καταστρέψανε τη γη. Και την πλάση. Κάψανε σπίτια με μηδέ, μου. Και μια συγγνώμη, δεν αρκεί, απλά, <Τι>, Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Una duchesti la stodiaolo. Una duchesti la stodiaolo. Una duchesti la